Χθε διαβάσαμε στην εκκλησία την περικοπία αυτή που αναφέρεται στην διπωνοκλησία που ο Κύριος έκανε δείπνο και κάλεσε πολλούς. Και είδαμε ότι αυτοί οι οποίοι ήταν καλεσμένοι αρνήθησαν. Αυτό όμω που μας έκανε εντύπωση είναι αυτό που λέει που αναφέρεται σε αυτόν που αρνήθηκε να προσέλθει στο δείπνο λέει, γιατί ενυφεύθηκε. ενυφεύθηκα γυναίκα γι' αυτό δεν μπορώ να έλθω. Και λες τώρα τι γίνεται. Ο γάμος, η συζυγία, η σχέση αποτρέπει τον άνθρωπο από το να συμμετέχει στο δείπνο της βασιλείας του Θεού. Και λες τώρα ότι ο γάμος εμποδίζει τον άνθρωπο από τη Βασιλεία του Θεού από ό,τι θα δούμε δεν είναι ο γάμος η σχέση που εμποδίζει από το μυστήριο αυτό της Βασιλείας του Θεού αλλά είναι ο τρόπος που προσέρχεται ο άνθρωπος ο τρόπος που προσεγγίζει τη ζωή τάση η ζωή του και κάπου άλλο λέει στη γραφή ότι στην Βασιλεία του Θεού ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται. Αλλοσάγγελοι Θεού. Αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι θα χαθεί η προσωπική σχέση. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γνωρίζουμε ένα τον άλλο. Αλλά σημαίνει ότι η ερωτική πληρότητα του ανθρώπου Στη σχέση του με τον Θεόν, του υπερκαλύπτει την ανάγκη μιας ερωτικής ανθρώπινης σχέσης. Η ερωτική έλξη δόθηκε στον άνθρωπο σαν ένα βοηθητικό μέσο να φέρει τον άνθρωπο κοντά στον άλλον και να το οδηγήσει στον στόχο που είναι η σχέση μας με τον Θεόν. Η εμπειρία της αγάπης του Θεού πληρεί τον άνθρωπο και δεν τον κάνει να στερεί ναι, σαν τη μια έννοια έλλειψης ή που θα του καλύψει η ανθρώπινη σχέση. μα αυτή λοιπόν την έννοια αναφέρει αυτό η γραφή. Συνεπώς δεν είναι το ένα ανταγ, αντίπαλο και ανταγωνιστικά του άλλου αλλά η μία σχέση πληρεί την άλλη η μία σχέση βοηθεί την άλλη εάν αρνήθηκε αυτός να προσέλθει στο δείπνο της βασιλείας του Θεού δεν φταίει η γυναίκα του όπως και πριδεύτεν τα κτήματα ούτε οι ασχολίες φταίει ο άνθρωπος πως τοποθέτει στη ζωή του και αυτό που είναι πραγματικά έλλειψη ζωής είναι η απουσία του θείου έρωτα. Που, θείου έρωτα που αυτό δεν είναι προοπτική του μοναχού, είναι προοπτική του κάθε ανθρώπου. Είναι προοπτική της συζυγίας. Το πρώτο λοιπόν μέλημα του ανθρώπου αλλά και της συζυγίας είναι η επιδίωξη η αναζήτηση του θείου της αγάπης του Θεού και σαν άτομα ο καθένα, σαν πρόσωπο αλλά και σαν σχέση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει τι θεωρεί περιεχόμενο νόημα ζωής του. Εάν ο άνθρωπος δρομολογήσει, αναφέρει την ζωή του σ' αυτή την προοπτική της αγάπης του Θεού δεν θα κινδυνέψει να ιδωλοποιήσει την σχέση του, την οικογένειά του. Mm -hmm. Και ούτω ώστε να έχει ένα, τον φόβο τη αποτυχία ή την, τον κίνδυνο τη έπαρση. Mm -hmm. Γιατί όταν ο άνθρωπο ιδωλοποιήσει την σχέση του, καταλαβαίνετε τι σημαίνει ιδωλοποιώ, το θεοποιώ. Όταν ο άνθρωπο ιδωλοποιήσει τη σχέση του αργά, ή γρήγορα θα απογοητευθεί. Εάν όμως στόχος δεν είναι η θεοποίηση της σχέσεως, αλλά ο στόχος της σχέσεως είναι η αναζήτηση της αγάπης του Θεού, που πληρεί τον άνθρωπο, τότε ελευθερώνεται και η σχέση. Βρίσκει το τη της σχέσης. Γι' αυτό τονίσαμε και όταν πορτώ, συναντηθήκαμε την έννοια της προσευχής. Η προσευχή είναι ο δρόμος, είναι ο τρόπος που ελκύουμε την αγάπη του Θεού. Εάν ένα ζευγάρι δεν ξεκαθαρίσει ότι αυτό που δίνει ουσία στην σχέση τους είναι αυτό το είναι μια καταδικασμένη σχέση στη μιζέρια. Σε μικρές προσδοκίες σε χαμηλέ προσδοκίες θα δούμε λοιπόν την σχέση της πνευματικής ζωής πως φανώνεται πρακτικά πως φανώνεται στις σχέσεις τη υγείαν Θεωρεί κανεί λάθο ότι ένα ο οποίο αφαίρεται στον Θεό μπορεί να είναι του Θεού και ένα που επιλέγει τον γάμο είναι δικαιούται να ακολουθεί έναν κοσμικό τρόπο ζωή ή έναν κόσμο και έναν δρόμο απλώ των αισθήσεων. Αλλά και οι αισθήσει είναι ωραίε, είναι χρήσιμε, είναι ευλογίε. Δεν είναι πρόβλημα οι αισθήσει. Το πρόβλημα είναι πού είναι δεσμευμένε ή πού είναι αναφερόμενε οι αισθήσει. Θα ξεκινήσουμε με έναν λόγο, ένα κομμάτι εδώ του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που περιγράφει πολύ όμορφα την έννοια της αγάπης του Θεού, την έννοια καλύτερα της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Δέστε, η ποιότητα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου καθορίζει και την ποιότητα της προσωπικής του ζωής και των σχέσεών του. Αποκαλύπτεται δηλαδή το βάθος και το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής εκάστου προσώπου στην καθημερινή του ζωή. Προβάλλεται το δίωμα, δηλαδή ανάλογα τι ιδέα θέλετε, αν επιτρέπετε όρος, έχουμε περιθέου έχουμε και ανάλογη ιδέα περί ζωής, και ανάλογη ιδέα έχουμε καθημερινής πράξης και αντίληψης κατά συνέπεια η αντίληψη που έχουμε η στάση ζωής που έχουμε γιατί είναι, μέσα στην είναι της σχέσεως, της συζυγίας καθορίζεται απόλυτα από την εσωτερική μας ζωή και στάση τι μέσα μας καθορίζεται ως θησαυρό, ως ουσία, ως περιεχόμενο ζωής αν κανείς έχει μια αντίληψη περί Θεού εγκεφαλική που εξαντλείται σε αυτό το πλαίσιο συσώρευσης γνώσεων έστω και θεολογικών χωρίς ο ίδιος να πάσχει Διωματικά σε αυτό το γεγονός ανάλογη θα είναι και οι σχέσεις του στη σχέση, στην καθημερινή του μπάξη. θα είναι σχέσεις ψυχρές ελεγχόμενες κυριαρχικές αν ο άνθρωπος όμως συγκλονίζεται προσωπικά από το μυστήριο του Θεού και σε μετέχει ο ίδιος πραγματικά μέσα στο μυστήριο της μετανοίας τότε έχει άλλη προσέγγιση και στις σχέσεις του. Δηλαδή καθορίζεται, ζυμώνεται η καρδιά του μέσα σε αυτό το δίωμα της αγάπη του Θεού που τον ταπεινώνει και τον ανιστά και αυτό τον κάνει να αποκτάς πλάχνα ικτηριμών και ανάλογη κατά συνέπεια συμπεριφορά στην ζωή του. Δεν σημαίνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να απολυτογραφηθεί ως χριστιανός ότι είναι υγιής και σωστός μέσα σε μία και σχέση. Γιατί άλλο κανείς να απολυτογραφείται ως χριστιανός και άλλο να είναι πραγματικά. Που αυτό δεν εμφανερώνεται από τις πνευματολογίες μας ή τι ευσεβολογίες μας αλλά καθορίζεται από το πόσο ήμεθα διατεθειμένοι να ζητήσουμε προσωπικά τον Θεό ρισκάροντας τις βεβαιότητές μας ρισκάροντας τα συμφέροντά μας συρρισκάροντας την περιουσία μας όπως νοείται στον καθένα αυτή είναι της περιουσίας αν όμως κανείς αναπτύξει μία χριστιανική άποψη ζωής ότι πρέπει να είναι καλός για να ανταμυφθεί από τον Θεό και να διεκδικεί στον παράδεισον χωρίς να ρισκάρει ένα άνοιγμα πραγματικής με τον Θεό τότε αυτός ο άνθρωπος θα υπολογίζει τα πάντα τι κερδίζω και τι χάνω από μια σχέση όταν προσμετρά τη ζωή του έτσι ζει έναν μεγάλον θάνατο ότι δεν λειτουργεί η καρδιά του λειτουργεί η καρδιά μου σημαίνει τσαλαπατώ τα συμφέροντά μου, τα ατομικά, διασφαλίζοντας το συμφέρον τη σχέσεως. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι ύψιστη πνευματική άσκηση. Τσαλαπατώ τα ατομικά μου συμφέροντα σε μία σχέση. Αυτό που εμένα μου αρέσει, αυτό που που με κολακεύει, αυτό που που μου ικανοποιεί τον αρκισισμό προκειμένου να προσεγγίσω να κατανοήσω τον άλλον άνθρωπο η έννοια της κατανόησης είναι διτή είναι η φυσική κατανόηση ενός ανθρωπίνου προσώπου που έχει να κάνει με την ορίμανση την καλλιέργεια του ανθρώπου την ψυχική και την νοητική που αυτή δεν είναι ελευθερών τον των άνθρωπων ή ομιλούμε για μια υπαρξιακή κατανόηση που κατανοεί με βαθιά την έννοια του προσώπου ως κομμάτι του Θεού ως μέλος του σώματος του Χριστού με τις πραγματικές του δυνατότητες διαστάσεις και δυσκολίες και έτσι κατανοούμε το σύντροφό μας και τον αγαπούμε και του δείχνουμε συγκατάβαση και επί και του δίνουμε τις δυνατότητες και αυτή είναι η ενέα της πραγματικά το πως να γίνει έτσι όπως ο Θεός τον θέλει. Τι σημαίνει αγαπώ κάποιον του δημιουργώ της προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει όπως ο Θεός τον θέλει χωρίς να τον ελέγχω, χωρίς να τον καταπιέζω, χωρίς να τον κατευθύνω, εμπνέοντας τον βλέποντας τη δική μου πορεία. Να δούμε λοιπόν σε αυτό το πνεύμα Πόσο μιλεί για τη σχέση του προσωπική με τον Θεό ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και θα καταλάβατε τι σήμερα αυτά που είπαμε δηλαδή ένας άνθρωπος που περιγράφει τη σχέση του έτσι με τον Θεό είναι δυνατόν να μην μπορεί να επικοινωνήσει να συνεννοηθεί να κατανοήσει, να αγαπήσει το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο Δέστε λοιπόν πως ομιλεί ελθε το φως του αληθινών. προσωπικά μιλούμε αυτό είναι συγκλονιστικό. Αν θέλετε, ένα από τα κύρια στοιχεία της ορθόδοξης πνευματικότητας είναι η έννοια του προσώπου και της προσωπικής σχέσεως. Ομιλούμε κατευθείαν με τον Θεό και δεν περιγράφουμε, αν θέλετε, δεν αναφερόμαστε για τον Θεό, αλλά ομιλούμε με τον Θεό. Άρα και σε μία σχέση δεν μιλούμε για τη σχέση, συμμετέχουμε στη σχέση. Δηλαδή, δεν θέλω να έχω μία σχέση ω αντικείμενο που να την αναλύω, να την περιγράφω, αλλά ανοίγουμε στη σχέση προσωπικά. Με ρηψοκινδύνεμα τι εγωκεντρικέ μου επιδιώξει. Που αυτές μπορεί να είναι η αναγνώριση των παιδιών, σε μια συζυγεία, σε σχέση με τη συντροφό μου ή υπεροχή μου στο κοινωνικό περιβάλλον με μια αγωνία να αποδείξω ότι έχω δίκιο εγώ και έχω άδικο άλλου. έχει να κάνει με το πόσο θα χάσω σε μια σχέση οικονομικά την είναι δικό μου και την είναι δικό σου αυτό λοιπόν, αυτή η αγωνία είναι η αγωνία των απρόσωπων ανθρώπων που δεν έχουν ψηλιαστεί τι σημαίνει έρωτας, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αγάπη με τον Θεό. Λοιπόν λέμε ελθέ το φως των αληθινών, Έτσι μιλούμε με τον Θεό. Και τι λέμε ελθέ η αιώνια ζωή, ελθέ το αποκεκριμένο μυστήριο, ελθέ ο κατανόμαστος θησαυρο ελθέ το ακατανόητο πρόσωπο ελθέ η αίδιος η αιώνιος αγαλίασης. ελθέ το ανέσπερον φως ελθέ τον πάντον τον μελόν οθήν το η αληθινή προσδοκία ελθέ τον κειμένων η έγερση. ελθέ τον νεκρόν η ανάστασης. ελθέ ο δυνατός ο πάντα πιόν και μετα και αλίων μόνο το βούλεσθε ελθέ ο αώρατος και αναφής πάντη και αψηλάφητος ελθέ ο αίμενον αμετακίνητος και καθόραν όλος μετακινούμενος και ερχόμενος προσιμάς του σεντοάδικιμένους ο υπεράνο πάντον των ουρανών ελθέ το περιπόθητον όνομα και θρυλούμενον. λαλιθίνε δε παρημών. ο περίς και είναι ο οποίος και ποταπός όλος σημείν αναπέδι αναπέδικτος ανεπίδικτος ελθέ η χαρά, ελθέ το στέφος το αμαράντινο, ελθέ ον και ποθεί η ταλέπορος μου ψυχή. Ελθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερ οράς. Ελθέ ο χωρίσας και με μόνον επί της γης. Ελθέ ο γεμνόμενος πόθος αυτός εν εμί και ποθείν σε με τον απρόσιτον παντελός. ελθεί η πνοή μου και η ζωή. ελθεί η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής. Λοιπόν, ποιος άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το βίωμα και μπορεί να εξακολουθεί να είναι με τον σύντροφό του. Ποιος θα πει αυτός που λέει ο σύντροφός μου. Πάντα έχουμε μια δικαιολογία Ο άνθρωπος Που ζει σε αυτό το φρόνημα Που έγινε μέτοχος, μέτοχος Αυτού του βιώματος Είναι ελεύθερος Είναι τσακάλι Ζει παντού, βολεύεται παντού Και είναι άρχοντας παντού Εμείς είμαστε γύφτη Δεν προβολευτούμε πιθανά Δηλαδή δεν περνάμε καλά Ο γύφτος βολάζεται παντού Με την έννοια <Συλίδε> της κατάσταση αυτής που δεν είμαν και δεν νιώθουμε μιζέρια. μας φταίει το ένας μας φταίει το άλλο με χίλιες δικαιολογίες όταν λοιπόν ο άνθρωπος ελευθερωθεί μέσα στην αγάπη του Θεού δεν τον ενοχλεί τίποτα ένα πράγμα τον ενοχλεί η απουσία της αγάπης και ο χωρισμός και ο μεγαλύτερο διάβολος στον χωρισμό τι είναι η δικαιολογία στην οποία κρύβεται η αυτοδικαίωση. Και εμεί από την αυτοδικαίωση κρύβεται η αμετανοησία. Όταν ο άνθρωπος δεν νιώθει ισχυρό μέσα στην αγάπη του Θεού, προσπαθεί να σωθεί με το λογισμόν του, Κατηγορώντας τον άλλον ω υπεύθυνο για να μην τη δική του ευθύνη. Δεν είναι ανοριμότητα αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος που κατηγορεί τον άλλον για να μην δει τη δική του ευθύνη πότε θα οριμάσει mm. δεν μας κατέστησε κανείς κριτή των λαθών των άλλων έστω και του συντρόφου μας δεν δικαιούμαστε ούτε να αλλάξουν τον συντροφό μας ούτε να τον κρίνουμε όπως δεν δικαιούμαστε για κανέναν άλλον άνθρωπο οφείλουμε μόνο τον εαυτό μας να αλλάξουμε Ακούγεται σκληρό και παράλογο αυτό. σου, άλλος ρε Κάτσε, έχω το ιστροφό δεν είναι καλά, αφού μπορεί να το βοηθήσω. Ποιος μπορεί να βοηθήσει ποιο. Τι είναι βοήθεια. Είναι υπόθεση ανάλυσης, περιγραφής, συζήτησης και τακτοποίησης. Ή είναι υπόθεση της χάριτος. Ποιος μας αλλάζει. Τα μυαλά μας μας αλλάζουν. Ή το έλεος του Θεού. Γιατί όλα να τα καταλαβαίνουμε, όλα να τα εξηγούμε... Όλοι τα είναι τακτοποιημένοι στο μυαλό μα, αλλά η καρδιά μα είναι κενή. Να μην χερδίζει, να είναι νεκρός ο άνθρωπο. Τι είναι αυτό που αυτό του δίνει σάρκα, το αιματώνει αυτή την πραγματικότητα που μαθαίνουμε, που ακούμε, που διαβάζουμε, που κατανοούμε νοητικά. Είναι η χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να αλλάξουμε ούτε τον εαυτό μα, ούτε κανέναν άνθρωπο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ζωντανή παρουσία ελπίδο τη χάρη του Θεού. Τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία, α πούμε, ένα παπά, ένα πειμένα. Τίποτε δεν μπορεί να κάνει. Απλώ είναι μια μαρτυρία τη ελπίδα. Μια μαρτυρία ελπίδο αγάπη του και τη χάρτου του Θεού. Αυτό σε όλε μα οι σχέσει. Εμεί έχουμε μια ψευδέστηση ότι είμαστε ικανοί να σώσουμε και να αλλάξουμε τον άλλο. Απολύτω τίποτα. Αυτό το είναι αυτό όμω δεν αλλάζουμε. Και καταρχήν δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το πάθο τη βεβαιότητα ότι ξέρουμε. Ότι καταλαβαίνουμε. Ότι μπορούμε να σώσουμε τον άλλο. Αυτό είναι ένα τραυματισμός μια αγένεια, μια έλλειψη σεβασμού, όσο ευγενικά και αν σερβίρεται, εναντί τη ελευθερία του αυτοβίνου προσώπου. Οποιαδήπο, όσο στενή και αν είναι μια σχέση, ακόμη και μια συζυγία, δεν δει οικειολογία αυτή την αγένεια, την υπαρξιακή αγένεια και ασέβεια στο να παρεμβαίνω συζύτω άλλο για να αλλάξω. Μα. Τι γίνει, θα βλέπω το άλλο και να με Να αυτό είναι ο πόνος. Να βλέπεις τον άλλο και να μην παρεμβείς τον να αλλάξεις. Προσευχόμενοι μόνο να μένουμε ούτω ώστε να εμπνεύσει ο Θεός τον άνθρωπο και να αλλάξει. Μόνο όταν ζητούν την βοήθειά μας, όταν ζητούν τον λόγο μας, να λέμε όχι βιαστικά πράγματα. Πρώτα να βουτυχτεί στην καρδιά μας με προσευχή, αυτό που θα πούμε... Και όχι επειδή διαβάσαμε, καταλάβουμε, εξηγήσαμε, μας είπανε είμαστε έξι να ξέρουμε όλα και μπορούμε αμέσως να πει τα Το κάθε φιστίκι δεν σώζει τον άνθρωπο. Η κάθε ξυπνάδα δεν σώζει τον άνθρωπο. Η κάθε αντικειμενική αλήθεια δεν σώζει τον άνθρωπο. Χρειάζεται η αλήθεια του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με αυτό το πνεύμα, Αναφέρονται οι πατέρες μας. Λοιπόν, άνθρωπος όπως έχει αυτό το βίωμα, είναι ένα βαθύ βίωμα. Ξέρετε, από ο, ήρθαμε στην ύπαρξη και έχουμε μέσα μας ζωντανή αυτή την, αυτό το κριτήριο ζωής που σημαίνει ξέρω που είναι το φως, ζητώ το φως, το έχουμε μέσα μας. Αυτό δηλαδή είναι ζωντανός ακόμα ο οργανίσμα μας. Με την πάροδο παρέλευση των ετών, όταν συνηθίσουμε στην αφασία, στην τρυφιλή ζωή και στη μαλθακή ζωή, Αρχίζει σιγά σιγά αυτό το κριτήριο να χάνεται, να ασθενεί. Και ο άνθρωπος τότε ζει μόνο νοητικά κάποια πράγματα, χωρίς συμμετέχει το του είναι του. Και χάνει ο άνθρωπος το κριτήριο ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποιο είναι το του πραγματικό της ζωής, ποιο είναι η ουσία της ζωής. Και δεν έχει, δεν έχει δύναμη να κάνει τίποτα ο άνθρωπος χρειάζεται τότε να στραφεί μέσα το κελίμα δεν έχω όρεξη, δεν έχω διάθεση η επόμενη λοιπόν στιγμή είναι η έλλειψη όρεξης, δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος για τη ζωή δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος για την αναζήτηση το δεύτερο στοιχείο είναι η λύθη, ξεχνάει και αυτά που είχε βιώσει κάποτε και πέφτει και εσύ απλώς μόνο βιολογικά οι που τους συμβαίνουν οχριούν μπροστά σε αυτό το στην, στην βιωματική πραγματικότητα που γίνει την αμαρτία η αμαρτία μας συμβεί και αν είναι και μεγάλη μπορεί να είναι ωφέλιμη. γιατί μπορεί να το βγάλει από έναν ανόητον εφησυχασμό θα πονέσει λίγο ο του ίσως και από αυτό κάτι να αρχίζει να γίνεται είτε τότε ο άνθρωπος έχει την επιλογή να αρχίζει να αποκαθιστά αυτό το μέτρο να αματώνει τον εσωτερικό του οργανισμό να ξυπνούν οι αισθήσει του οι και η αντίληψή του και η όρεξη του για είτε με την άσκηση γι' αυτό η άσκηση είναι σωτήρια να μάθει όπως να νηστεύει να προσεύχεται να μελετά να ελέγχει την εμπάθεια της καρδιάς του ή αν δεν γίνει αυτό και, και, και να μάθει να προσεύχεται αυτό, θα ελκύσει τη χαρτιά του και θα του ξυπνήσει το μέσα του. Αν αυτό δεν γίνει, θα έρθει ή κάποια μαρτία, ανάλογα με την διάθεση του ανθρώπου, μεγάλη ή μεγαλύτερη, για να ενοχληθεί, να τραυματιστεί μέσα του και να ξυπνήσει κάτι, ή θα έρθει κάποια δυσκολία. Έγινε ένα πειρασμό. Ποιο δεν καταλαβαίνει, ο πειρασμό μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Γιατί ο Θεό είναι πατέρα μα και θέλει να μα ξυπνήσει, άνθρωποι που. Ήταν σε κατάσταση νάρκωσης. που πω, τι πριν νάρκωση, φοβερό πράγμα. Ο άνθρωπος είναι ε? σαν ναρκωμένοι είμαστε όλοι. Ο μεγαλύτερος φόβος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η πνευματική νάρκωση. Αυτό που λέγεται ακιδία αλλιώ. Και πολλοί άνθρωποι μέσα από έναν πόνο και μια δυσκολία και μια αρρώστια ακόμα ξύπνησαν και ήσαν πιο χαρούμες την αρρώστια τους από ό,τι στην τους. Είναι αυτό η αφύπνιση που γίνεται στον άνθρωπο. Θυμάμαι όταν ένα περιστατικό όταν ήμουν διάκος με φώνηξε κάποια γύρω μου στην Άγιο Μηνά και με φωνάζει μια γυναίκα μου λέει να κοινωνήσω τον α, γαμπρό της. Αυτή είναι θεολόγος. Και Πήρε την ευλογία από τον Ηρέα, ο οποίος δεν μπορούσε, πήγαινε το κοινωνία σου, ήθελε να αξιωμολογήσω ε, Τον άκουσα και να μεταφέρω στον πνευματικό εκεί της ενωρίας Και μου έλεγε Ότι είχε καρκίνο ο άνθρωπος Ήταν 30-35 κεράλιο αυτός, όπου να είναι, φεύγει <κυρίζει> Και μου έλεγε Ότι είδε τον Αγιο Χαράλαμπο Είδε τον Αγιο Ραφαήλ Του είπαν την εξέλιξη τη υγειάς του ο Κωστά Πήγε στον σου πήγε στην κόλαση εν πνεύματι έζεσαι τα πράγματα είχε τέτοιες εμπειρίες και διεπίστωσε το πρόσωπο αυτού είχε μια γλυκύτητα, ένα φω. και μου λέει μετά από όλα αυτά που είσαι ας πεθάνω δεν με πειράζει και μάλιστα το κάνουν παραφύ συνέδρα και λέει θα γίνω καλά μου Ραφαίλη, και θα φύγει και αυτό και θα ενεργούμε κανονικά έχω περίμενα από μέρα συνέδρα το κηδιόχαρτο. Χειροτονήθηκα, πήγα στην Αγία Κατερίνη και μου λέει: Ωραία, σου το ήρθε, αυτό και είναι μια χαρά και θέλει να σε δει. Όλα γίναν καλά, τριάντερο φυσιολογικά, και μου λέει: Τώρα θέλω να πεθάνω. Γνώρισε τον Θεό, δεν με φοβίζει τίποτα. Να όλοι έχουμε έναν φόβο και μια αγωνία να ζήσουμε, γιατί έχουμε φόβο του θανάτου. Άμα νικηθεί ο θανάτου, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η εμπειρία τη ζωή. Πώ νικέται ο θάνατο ένα ζευγάρι όταν πουλήσουμε τα συμφέροντά μας στο σύντροφό μας. Τελείωσε. Αν υπάρχει δικό μου και δικό συμφέρον δεν υπάρχει σχέση. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα. Και θα μάθουμε το σύντροφό μας να τσάλαπατούμε τα συμφέροντά μας, να γελιοποιούμε τα συμφέροντά μας. Εμείς αγωνίουμε μας σαν δική σου, μας κλέψουν κάτι. Αντισύν που δεν είμαστε έτοιμοι να γελιοποιήσουμε τα συμφέροντά μας και το δίκαιό μας, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή. Τέλος, μπορεί να νηστεύουμε, μπορεί να ξεχωριστούμε και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Αν δεν είμαι θα διατεθεί με να γελιοποιήσουμε τα συμφέροντά μας και τα δίκαια μας... Μα κάποιο θα πει καλά, τώρα εδώ πέρα. Τι είναι αυτά που λέγονται. Οι ψυχολόγοι να προστατεύουν τα όρια μα. Δεν μιλούμε σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν έχουμε δρομολογηθεί στο πνεύμα του Θεού, βεβαίω θα το κάνουμε γιατί θα πάμε στο ψυχιατρίο. Όλοι Εμεί μιλούμε την εν Χριστό προσέγγιση. Με προπόθεση την χάρη του Θεού. Με προσδοκία την χάρη του Θεού. Όχι ένα άνθρωπο που δεν έχει την πίστη και την ελπίδα και την αγάπη του Θεού να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι τρέλα. Ο δεν αντέχει. Σε αυτόν τον άνθρωπο του πεις έτσι, τα καρταόρια, να προστατεύει τον εαυτό του, να ασφαλίσει τα συμφέροντά του. Ένα σαν που θέλει κάτι παραπάνω να κάνει, χρειάζεται άλλη διαδικασία. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι, αυτός ο πηδέσποινα. Ετοίμη για ρώτημα είσαι. <χω> Πάμε παρακάτω τότε. <χω> Άντε πέσσετε. <χω> <χω> η κοινωνική, η κοινωνική... Και Ρή, και ο Θεός, και Ρε παιδάκι μου, ένας που έχει καρδιά πραγματικά είναι δεν είναι χαζός Δεν είσαι ακούσει για τη συναισθηματική νοημοσύνη Ένας άνθρωπος που αληθινά αισθάνεται τον άλλον είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός και έξυμνος Ο πιο χαζός άνθρωπος είναι ο πολύ λογικός που κάνει έξι και δεν κάνει κάτι χαζομάγρες και αυτό παγιδεύεται. Και κάπως έτσι. Συν. Είδατε να Να βοηθήσουμε πνευματικά κάποιον ανθρώπο. <laughs> Ήταν έξι γι' αυτό. Όποιος άνθρωπος ξέρετε είναι συναισθηματικά πομονομένος όσο κι αν έχει σημαντικές σπουδαίες θρησκευτικέ πεπιθήσεις δεν μπορεί να έχει πνευματική ζωή η πνευματικά είναι ορφανός Όποιος άνθρωπος μπορεί να έχει στενούς, δυνατούς δεσμούς με κάποιους ανθρώπους αυτός έχει άλλες δυνατότητες στην πνευματική του ανάπτυξη και πορεία. Είναι αμφίδρομα αυτά. Ένας άνθρωπος κακομύρης, απομονωμένος, συναισθηματικά, ανάπηρος δυσκολεύεται και στην πνευματική του ζωή. Ένας άνθρωπος που μπορεί να μοιράζεται τη ζωή του, που μπορεί να αγαπά. Ακόμη κι ας μην έχει επίγνωση του Θεού μυστικά μέσα Του λειτουργεί αυτή η σχέση με τον Θεό και έχει άλλες προϋποθέσεις. Σήμερα όμως αυτό δεν συμβαίνει στην Ναι, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό αν κανείς θεωρεί ότι δεν έφτασε σε ένα μέτρο πίστη, μπορεί να ξεκινήσει από αυτό, από τα απλά πράγματα. Λίγο να ψαλιδίζει τα συμφέροντά του. Ένα άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να κάνει γόνι εκκλησίε με τάνιε νηστείε και να είναι ανέραστο, δεν προσεύχεται πραγματικά. Προσεύχεται να κάνει τον κανόνα του. Προσεύχεται για να πληρώσει τον τύπο και τον νόμο. Μα ο Θεό δεν λειτουργεί έτσι. Θα σα πω ένα παράδειγμα που με εντυπωσίασε. Αναφέρεται στο μητορικό, είναι σαν γεροντικό. Για να δείτε τώρα ο Θεό, τελικά μα θα μα τρελάνει στο τέλο. <συσκή> Ήταν ένα ασκητής 70 χρόνια στην έρημο. Και έκανε μεγάλη άσκηση. Κάποιο είπε και ο λογισμό. Τον ξεπερνάει έκανε την άσκηση. Ε, υπάρχει κάποιο που μπορεί να το διδάξει. Και είχε αποκάλυψη ότι ναι, υπάρχει κάποιο. Ξέρω, Παμά είναι δυνατό, πού θα το βρω. Και δεν είχε την αποκάλυψη ότι είναι στην Αλεξάνδρεια, ο Σέργιο. <συσκή> πού είναι αυτό που το βρούμε. Πάει το βρει σε ένα πορνείο να χαριατίζει με τι πόρνε και ήταν υπεύθυνο για αυτέ. Βλέπει, Ωχ, είναι αδυνατό. Αλλά αφού με έστειλε ο Θεό εδώ, εδώ θα πάω. Και θα το ρωτήσω. Θέλω να μιλήσουμε. Εννοεί και αυτό καλά. Ασκητή γύρω για γυναίκε, τώρα ήρθε η ώρα εξηγυναίκα. Τέλο πάντων. Πάει και συζητά με τον Σέργιο. Λέει και ξέρω, θέλω να μου πει τι κάνει στη ζωή σου. Και έφτασε στην αρτητή έναν 70 χρόνια στην έρημο. Τίποτα δεν το κάνει. Λέει, κάτι έχει κάνει, ψάξει. δύο πράγματα έκανα μόνο. Το ένα, όταν μου φέρανε κάποιο μια οικογένεια σκλάβων και ήθελαν εκατό νομίσματα για να ελευθερωθούν, προσφέρθηκε, ήρθε η γυναίκα εδώ και λέει, «Λέει ευχαρίστω, δώσε, αλλά έρθες μαζί μου. Και αυτή, ενώ ήταν ευλαβή γυναίκα, λέει, για να σώσει την οικογένεια μου, τι να κάνω τώρα, σκλάβοι είμαστε. Πάνε λοιπόν, ξαφνικά τη βλέπει να κλαίει και να κατανοεί, δεν θέλει. Και λέει, ρε παιδί μου, κρίμα είναι. Πάρε τα χρήματα, σε εδώ και εγώ θα βρω καμιά άλλη. Ένα είναι αυτό που έκανα. Λέει. Και το δεύτερο, πιάσαν σκλάβες, 70 μοναχές. Και τις φέρανε εδώ, μου τις φέρανε για να υπηρετούσουν την πορνία. Και θέλαν τις μοναχές. Και τις είδα ότι δεν θέλανε και θα χαλούσαν τη σειρά τους και την ποιηματική του ζωή και σκέφτηκαν να αντίσω τις πόρνε μοναχές. Και στείλε αυτές. Να ικανοποιούν τι ανάγκε των πελατών τους. Ταυτόχρονα όμω οι ίδιες, συγκλονισμένες από το σχήμα, αποφάσανε να μετανοήσουν και γίνανε και αυτές μοναχές. <laughs> και γλίτωσαν και οι μέν, γίνανε μοναχές ιδέα. Αυτά δύο έκανα λέω. Και αυτό Ιησού με την άσκηση 70 χρονών στην ερημιά. Τα μέτρα του Θεού δεν τα ξέρουμε. Ο Θεός θέλει καρδιά να έχουμε. Να λειτουργεί η καρδιά μας. Εμείς λέμε γιατί μου τυχαί το άλλο, γιατί έχω αυτή τη δυσκολία και τα υπολογίζουμε, τα ερμηνεύουμε, θέλουμε αναλύσεις Ας αφήσουμε τις αναλύσεις και ας παραδοθούμε στην αγάπη του Δεν γίνεται αλλιώ. Λοιπόν, κανένας παράγοντας μέσα στο γάμο από μόνος του δεν γίνεται πηγή χαράς και αμοιβέας πλήρωσης εφόσον δε, όσο η αναζήτηση της πνευματικής εμπειρία. μια σχέση Όσο ωραία κι αν φαίνεται Όσο ωραία κι αν είναι στα άλλα επίπεδα Αν η πνευματική εμπειρία Είναι μια ελλειπή σχέση Για ποιο λόγο Καταρχήν η πνευματική ζωή Είναι μια προσωπική εμπειρία Αφορά το βάθος Της ύπαρξης του ανθρώπου Και Οι στιγμές της πνευματικής Εμπειρίας είναι πιο τριφερές στιγμές ενός ανθρώπου. Είναι ανεκτήμητε στιγμές σε μια σχέση. Όταν ο καθένα λοιπόν κοινωνεί της πνευματικής εμπειρίας του άλλου αυτό είναι μια ύψιστη μορφή προσωπικής σχέσης και κοινωνίας. Σαφώς είναι και η ερωτική σχέση με την σωματική έννοια, με την ψυχική σύνδεση, με την διανοητική Συνεννόηση. Αλλά βαθύτατα αυτό που καταξιώνει και πλέον τη σχέση είναι η δυνατότητα κοινή πνευματικής εμπειρίας. Η αγάπη τι είναι. Θεωρητικά λέμε. Είναι η προσφορά του εαυτού μας, του εγώ, στο αγαπάμενο πρόσωπο. Δίνω τον εαυτό μου στον άλλο δηλαδή. Απλά. Και αυτό σημαίνει ένα σταύρωμα του συμφέροντό μου. Ένα σταύρωμα του, μικρό, του μικρόψυχου εγωκεντρισμού μου. δε κάθε φορά. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο εμπόδιο για να αναπτυχθεί στην καρδιά του ανθρώπου, η αγάπη για τον Θεό. Λοιπόν, το μεγαλύτερο εμπόδιο για να ανοιχθεί η καρδιά μας στον Θεό είναι ο εγκεντρισμός. πώς όμως τσαλαπατιέται, πολεμάται μέσα από την αγάπη της σχέσεως. Η αγάπη που έχουμε με έναν άνθρωπο, η αγάπη που έχουμε με τους άνθρωπους με τον πλησίο μου, η αγάπη που με τον συντροφό μου. Τι είναι, δεν είναι γλυκά λόγια. Η αγάπη που υπάρχει στην αρχή καλά, εντάξει στα αγαπώ, στα μάτια βλέπω πολύ τον κόσμο, ξέρω εκεί. Ήλιος φεγγάρι, δύση κλπ. Αυτό το πράγμα είναι ικανοποιημένος του ναρκισισμού. Ωραία μεγάλη, πώς μετράω, με θέλει τόσο πολύ. <laughs> και μετά αρχίζει ο πρώτο κολονισμός. Δεν μου δίνω όσα θα ήθελα. Δεν σκέφτομαι τι δίνω όμως. Δεν πρέπει να δώσω. Υπολογίζω πόσο έδωσα και πόσο έχασα. Η αγαρμόση είναι κάτι άλλο. Είναι η άνευ όρων παράδοσής μου στον άλλο. Αυτό λοιπόν είναι άσκηση. Ο μοναχός κάνει υπακοή. Ο έγκαμος στη σύζυγε κάνει αυτό το πράγμα. Προσφέρει τον εαυτόν του στον άλλο. Χωρίς να απαιτεί όμως. Έχω σου πρόσφερασή και δεν προσφέρεις. Αυτό είναι πιο εξευγενισμένο. Αλλά το ίδιο έχει μέσα του. Ελεύθερα δίνει ο στον άλλο και εμπνέει τον άλλο. Δεν το επιβάλλει, δεν το εξηγεί, δεν το απαιτεί. Αυτή, την έλη, αυτή η πράξη λοιπόν είναι που καλλιεργεί την, καρδιά, καλλιεργεί την καρδιά, πολεμάει την εγωκεντρικότητα για να μπορεί να είναι πιο γόνιμη η καρδιά μας στη σχέση μας με τον Θεό. Η έλξη η οποία μπορεί να υπάρξει, η ευχαρίστηση μπορεί να υπάρξει, ο θαυμασμός που μπορεί να υπάρξει για τα χαρίσματα του, του συντρόφου μας είναι σημαντικά. Αλλά δεν μπορούν από μόνα τους αυτά να επιτύχουν μία βαθιά ψυχική κοινωνία των ανθρώπων. Η φιλία με τον Θεό μπορεί να δημιουργήσει άλλους δεσμούς για να ξεπερνώνται τα εμπόδια, οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες σε μία σχέση. Δηλαδή σε μία σχέση υπάρχουν κάποιες δοκιμασίες. Και δεν είναι μόνο αρρώστιε. Δεν είναι μόνο οικονομικά προβλήματα. Και συναισθηματική δυσκολία είναι ένα πρόβλημα και μια δυσκολία. Η οποία πάντοτε υπάρχει. Δύο κόσμοι τελείω ξένοι έναν με τον άλλον. Όχι μόνο στη συζύγια, και στην φιλία. Οι άνθρωποι είμαστε τελείω διαφορετικοί. Ο καθένα με έναν δικό του κόσμο. Με έναν δικό του κωδικό συνεννοείται. Αυτό φέρνει λοιπόν δυσκολίε. Εάν δεν πει στη μέση φιλία με τον Θεό. Δηλαδή, χάρη του Θεού και προσπαθούμε μόνο με τα δικά μα δεδομένα να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τη σχέση, δεν ξεπερνούνται εύκολα αυτά. ίσως είναι αδύνατο. Μόλι μεταδίαιζε μπορεί ο άνθρωπο να σε ένα επίπεδο που απλώς να δεν έχει τον συντροφό του και να συνεννοείται. Αλλά όχι να υπάρχει ένωση των ψυχών. Δηλαδή, μπορεί με μια ανανάλυση του τι, τι συμβαίνει στην ψυχή του ενό και στην ψυχή του άλλου, με μια καλή συνεννόηση. Να οριοθετηθούν τα πράγματα και να περάσουμε τη ζωή. Αλλά αυτό που θα φουντώσει την ψυχή, να υπάρχει μια βαθιά ψυχική σύνδεση, είναι η χάρη του Θεού, η φιλία με τον Θεό. Γιατί? Γι' αυτό διαβάσαμε το κείμενο στην αρχή. Η φιλία με τον Θεό εμπνέει έρωτα τον άνθρωπο. Όλος ο άνθρωπος άνθρωπο είναι έρωτα. Είναι αγάπη όλο ο άνθρωπο. Είναι καρδιά όλο ο άνθρωπο. Αλλιώ είναι μυαλό όλο ο άνθρωπο. Είναι σάρκα όλο ο άνθρωπο. Χάνεται το πνεύμα του ανθρώπου. Με αυτή την είναι, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει βαθιά σύνδεση των ανθρώπων. Όπω, για παράδειγμα, όταν οι άνθρωποι βρεθούν να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, τι ωραία περνάμε, μα είναι ευχάριστο αυτό. Και όσο πιο σημαντικά είναι αυτά, τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε. Φανταστείτε, λοιπόν, σε αυτόν τον παράγοντα που αφορά την έννοια τη υπάρξεω μα, που αφορά το μυστήριο τη αιωνίου ζωή, να υπάρχει κοινή αναφορά και κοινή συνεννόηση και σημεία επαφή. Αυτό είναι. Εκτείναξη του ανθρώπου, εκτείναξη τη σχέση και αποκάλυψη του Θεού. Μόνο λοιπόν η χάρη του Θεού μπορεί να δώσει τη δυνατότητα του συζύγου να ξεπεράσουν τι αντιθέσει, τι συγκρούσει, τι καθημερινέ μιζέριες που γεννάει η ανθρώπινη αμαρτολότητα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, Εάν προσπαθήσει ο άνθρωπο με τι δικέ του δυνάμει να διαχειριστεί αυτά. Είναι χαμένο από χέρι. Εάν ο άνθρωπο δεν είναι στραμμένο στη χάρη του Θεού, να γλυκένει η καρδιά του, δεν μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα. Θα γκρινιάζει. Η μεγαλύτερη, α πούμε, αμαρτία, αν θέλετε να το πούμε έτσι πιο απλά, λαϊκιστή, μέσα σε μια οικογένεια που μπορεί να ακούσει άνθρωποι άνθρωπο, Αχ! Τι ζωή είναι αυτή που περνάμε, και να γκρινιάζει ο ένα τον άλλο. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η κρίνια. Και η μεγαλύτερη βαστιμία του Θεού είναι το αχ! Αυτά καθορίζουν τη ζωή μας τελικά. Μια μιζέρια, μια καταθλιπτικότητα, ένα κακομυρισμός Αυτό το άχ λοιπόν για αυτήν την κρίνια είναι το τεκμήριο της απουσίας του Θεού. Και παρουσία του Θεού και Θεού είναι και εκεί που είναι όλα χάλια να ελπίζεις. να έχει θετικότητα, να έχει αισιοδοξία ξεπερνούνται έτσι οι μικρότητες. αλλά εάν η καρδιά μας δεν έχει μαλακώσει σε αυτό το φρόνημα σε αυτή τη διάθεση όλα μας φαίνονται προβλήματα όλα μας φαίνονται δυσκολίες πρέπει πρώτα να μαλακώσει η καρδιά μας να εμπνευστεί η καρδιά μας να ταπεινωθεί η καρδιά μας τι είναι ταπείνωση Ταπείνω, τι να λέω είμαι, τι παλιά είμαι ταπείνωση είναι ένα σε πω Θεέ μου δεν ζω εσένα Μόνος μου δεν μπορώ να, να περάσει τη ζωή μου. Θέλω κάποιο. Σε θέλω Θεέ μου. Δεν είμαι αυτάρκης. Δεν είμαι εντάξει γιατί έχω εκατό χιλιάδες τράπεζα, έχω δύο σπίτια έχω αυτοκίνητα, έχω τακτοπίσει. Άχι, είμαι σίγουρος τώρα πάμε να προσευχηθούμε. <laughs> δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται να ισχυροποιηθεί στην αγάπη του Θεού για να μπορέσει να ξεφύγει. Ένα άλλο στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει σαν στην αναζήτηση αυτής της πνευματικής εμπειρίας μέσα στη συζυγεία είναι η αίσθηση της προσωρινότητας της ζωής η μνήμη του θανάτου Η μνήμη του θανάτου η αντιμετώπιση της προσωρινότητας της ζωής επιτρέπει τους συζυγου να μην θρύνω για χαζουμάρες αλλά για πραγματικές απώλειες που είναι η αποσία του Θεού Τι θρύνει ο άνθρωπος τότε του κλέψαν πέντε και τα διεκδίκει τα βρίσκει Ή ότι είναι εγωκεντρικός οργύλος, θυμόδη, κακομύρης δεν αγαπά τη γυναίκα του, δεν αγαπά τον άντρα του δεν, σέ, δεν σέβεται τα παιδιά του Αυτό τι σημαίνει ο, δεν έχω καθόλου μνημεθενά το νομίζω, είμαστε αιώνιοι και μάλλον, επειδή φοβόμαστε το θάνατο, υποκρινόμαστε του αιώνιου, δίνοντα σημασία σε ασήματα πράγματα προσωρινά, σαν πω και είναι αιώνια. Όταν ο άνθρωπο λοιπόν φοβάται το θάνατο, αυτό κάνει. Ασήματα πράγματα που είναι φαρτά, τα δίνει μεγάλη σημασία. Για να ζήσει μια ψευδέστηση διότι μα είναι αιώνια αυτά τα πράγματα. πρέπει να τα χάσουμε. Πέντε χιλιάδε, ξέρει τι μείνει η πάτρι μου, μην λέμε χάσουμε άρεσε τώρα. Είναι πέντε μισθοί, τέσσερι μισθοί, αν ό,τι ο καθένα. Είναι δυνατόν να χάνει αυτά τα πράγματα, μην γελιόμαστε. Και προσπαθούν να δώσω μια διάσταση σε αυτό το πράγμα σπουδαιότητος τέτοιες σαν να αποκτά αιώνια διάσταση γιατί δεν θέλουμε να δούμε την πραγματική αιώνια ζωή γιατί φοβόμαστε τον θάνατο Όταν ο άνθρωπος λοιπόν κατά, μέσα στην καρδιά του έχει έχετε μνήμη του θανάτου ξέρει να αξιολογεί ποια είναι η πραγματική ζημιά και ποια είναι η πραγματική ωφέλεια η αγάπη λοιπόν και η πίστη δίνεται στον άνθρωπο τις της τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του, τους φόβους του. Πιο όρημα και αν το φέρει στην χάρη του Θεού. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο λειτουργεί σαν πνευματική κατάσταση υγεία είναι η συσχέτιση. Τη πνευματική εμπειρία τη πνευματική καταστάσεω μέσα στη σχέση, στον χώρο τη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, πώς μπορεί η πνευματική ζωή να με ο, ο βοηθήσει να έχω εμπιστοσύνη στην σχέση μου. Να υπάρχει εμπιστοσύνη στη σχέση μου. Με ποιον τρόπο. <κυρίζει> Για να μπορέσει λοιπόν. Τι σημαίνει. Έχω εμπιστοσύνη στις σχέσεις μου, δεν φοβούμαι να είμαι αυτός μου σε μία σχέση, δεν νιώθω ανασφαλής, νιώθω ότι γίνομαι, είμαι αποδεκτός και δεν προσπαθώ να είμαι κάποιος άλλος από αυτός πραγματικά είμαι για να γίνω αποδεκτός. Ο ανασφαλή άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν εμπιστεύεται τους συνανθρώπους του και λειτουργεί με μεθόδους, με τεχνάσματα. Προσπαθεί να κυριαρχήσει, να ελέγξει, να υποσκάψει τη σχέση. Αυτό είναι η απουσία εμπιστοσύνης στη σχέση. Νιώθει ανασφαλής ο άνθρωπος. Όμως, εάν υπάρχει ικανότητα ο να εμπιστεύεται την ζωή τότε δεν έχει αυτή τη δυσκολία. Τι σημαίνει εμπιστεύουμε τη ζωή. Δεν φοβούμε ευρώ παιδί μου στη ζωή. Δεν είμαι μετέωρος στη ζωή. <κυκλή> δεν είμαι στο πουθενά. Είμαι στα χέρια του Θεού. Με ασφαλίζει η αγάπη Του. Νιώθω ελεύθερο ή Είμαι αφιμένος των Θεό. Αυτό είναι ο μάγκα. Ο μάγκα, ο πραγματικός και ο ψευτό μάγκας, είναι αυτός που αφήνεται στα χέρια του δίκαιου να νιώθει ελεύθερος. Και είναι ελεύθερος. Και δεν αγωνία να αποδείξει κάτι για να το αποδεχθούν οι άνθρωποι. Είναι αυτός που είναι. Και ζει με εμπιστοσύνη της σχέσης του. ένα τέτοιο άνθρωπος, στους περισσότερους θα είναι αθελής. Γιατί εύκολα εμπιστεύεται τους άλλους. Τους εμπιστεύεται γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα στην στο λογισμό του, στο ήθο τη ζωή, τη αμφισβήτηση, τη σχέση, τη Όταν νιώθει ο άνθρωπο ότι ο Θεός τον αποδέχει, τον αγαπά και πιστεύει αυτήν την αγάπη, δεν μπορεί να υποψιάσει, ότι μπορεί να αμφισβήτηση τη προδοσία στη σχέση, προσβολή τη σχέση. Ζει με εμπιστοσύνη. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Κάποιο λέει, μα μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που είναι την καχύποπτη δική μου. Και έτσι ζω με υποψία Και αυτό μου φέρνει στενοχώρια, φοβούμαι του ανθρώπου. Ε, ναι, είναι μια αναπηρία. Είναι ένας σταυρός. Όμως αν στραφούμε στον Θεό με ταπείνωση χωρίς δικαιολογίες για να κατηγορούμε τους άλλους για τα δυνά μας και γευτούμε την αγάπη του Θεού και μας δοθεί σωστά από την Εκκλησία αυτό το πνεύμα του Θεού τότε ο άνθρωπος αρχίζει να εξηγένεται. Δηλαδή αν δούμε έναν άνθρωπο να αμαρτωλό, ένα στη ζωή και έρθει στην Εκκλησία και πει τα χάλια του τις του και αισθανθεί ότι αληθινά τον συγχωρεί ο Θεός και τον αγαπά χωρίς να τον κρίνει σιγά σιγά στον άνθρωπο αυτό. Αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού που είναι προσωπική εμπειρία το αποκαθιστά μέσα του το μέτρο της εμπιστοσύνης. Ένα μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις είναι αυτή η αμφισβήτηση της σχέσεως. Η αμφισβήτηση του συντρόφου. Δεν εμπιστευόμαστε στον σύντροφό μας. Υπάρχει φόβο. Υπάρχει ανασφάλεια. Μέσα μας βγαίνουν εντάσεις, συγκρούσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει πνευματική ζωή σαν πηγή ανανέωση της εμπιστοσύνης του έχει ένα σταθερό θεμέλιο να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης του ανθρώπους. Όταν λοιπόν έχεις μία πηγή που σου γεννά μέσα σου εμπιστοσύνη έχεις αυτή τη σταθερότητα να αποκατασταθούν οι σχέσεις. Η κάθετη λοιπόν εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη προς το είναι χρήσιμη για την οριζόντια εμπιστοσύνη στη σχέση μας δηλαδή με τους ανθρώπους. <κυρίζει> είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια ξεκάθρη αντίληψη για το σκόπο της ζωής μας. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής είναι ξεκάθαρο να το έχουμε, να το αποφασίσουμε. Κάποιο λέει τι άνθρωπο να βρω, έξυπνο. Όμορφο, έξυπνη, όμορφη, πλούσια τη Εκκλησία. Τίποτα από όλα αυτά. Θέλει το πιο βασικό. Ένα ξεκάθαρο άνθρωπο που ξέρει τι θέλει στη ζωή του. Το πιο βασικό άνθρωπο να είναι ξεκάθαρο. Υπαρξιακά, να ξέρει τι θέλει στη ζωή του. Ένα άνθρωπο αμφιβόλου υπαρξιακή προ τοποθέτηση θα έχει σε όλα αμφιβολίες Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Καλύτερα ένα αμαρτωλό που όμω έμαθε ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή του. Πάρα ένας ηθικός άνθρωπος διεκτήτη του πάντα τέσσερα. Υπαρξιακά, πνευματικά. Γι' αυτό η πιο όμορφη σχέση μπορεί να διαμορφωθεί. Όχι η πιο ατάραχη σχέση. Μπορεί να έχει τα αρχή σχέση. Η πιο όμορφη σχέση, η πιο ελπιδοφόρο σχέση είναι αυτή που γίνεται με ανθρώπου ξεκάθαρος. Ο ξεκάθαρος υπαρξιακά άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να είναι και ψυχολογικά ξεκάθαρο παρόλο που ράζει πολλέ δύσκολε δύσκολες εμπειρίες στην παιδική του ηλικία. Αντιστρόφως ένας ξεκάθαρος ψυχολογικά άνθρωπος είναι πολύ απίθανο αν δεν έχει πίστη στον Θεό να είναι υπαρξιακά ξεκάθαρος και αυτό που βαθαίνει τη σχέση και την ωραία είναι η υπαρξιακή προσθέγγιση της σχέσης. Ο άνθρωπος επίσης που πούμε και άλλε φορές που έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού αποκτά και αίσθηση της προσωπικής του αξίας, έχει αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμηση που λαμβάνουμε από τον Θεό μας, δημιουργεί, μας γεννά μια λεβεντιά. Ξέρετε έχουμε παρατηρήσει πως ο άντρα ερωτεύεται τη γυναίκα με τα μάτια, αν κάποια γυναίκα. Αυτό που κυρίως όμως ερωτεύεται μια γυναίκα είναι, αυτό, είναι ο λόγος, τα λόγια του άντρα. Αλλά και κάτι πιο περισσότερο. Αυτό που κυρίως λειτουργεί στη γυναίκα ως πιο ερωτικό στοιχείο να θαυμάζει τον άντρα. Αν δεν θαυμάζει τον άντρα η γυναίκα, τελείως. Αν δεν θα η γυναίκα τον άντρα. είναι δύσκολα τα πράγματα λοιπόν ποιος όμως είναι αξιοθαύμαστο αυτό που πιστεύει στον εαυτό του όχι ψευδός υποκρίνεται αυτό ότι πιστεύει τον εαυτό του κάνοντας διάφορα τερτήπια κόσμικά, έχει χιουμόρ, έχει μανιά αυτό δεν κρατάει για πολύ όταν η σχέση στα βαθιά βλέπετε πραγματική αξία, φαίνεται πραγματική αξία των ανθρώπων. αυτός που πραγματικά είναι αξιοθάωνος, είναι αυτός που έχει βαθιά αυτοεκτίμηση που του γεννά η αγάπη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος γεννά μια εσωτερική δύναμη που ελκύει τον θαυμαζόμο τη γυναίκας και κολλάει πάνω του γυναίκα. Γι' αυτό... Ναι, να το ξέρουν οι <χω> Λοιπόν, <χω> η έπαρση και ο ναρκεσισμός τι είναι. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει κάποιο αίσθημα προσωπική αξία χωρί του άλλου και ει βάρο των άλλων. Αυτή είναι η διαφορά του ναρκισισμού, τη έπαρση από την αυτοεκτίμηση. Την υγεία αυτοεκτίμηση. Η υγεία αυτοεκτίμηση δεν λειτουργεί ει βάρο των άλλων. Ο ναρκισισμό και η έπαρση, που μέσα από τα οποία προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει την προσωπική του αξία, τη βρίσκει όμω πως ει βάρο των άλλων και χωρί του άλλου, Η σχέση, λοιπόν, ο γάμος προσφέρει την ευκαιρία στους συζύγους να ανακαλύψουν ο ένας τον άλλον σε βάθος. Και αυτό βοηθάει τα ζευγάρια να βρουν και να γευτούν και το ουσιαστικό περιχώμι της πνευματικής ζωής. Τι σημαίνει αυτό, ότι θέλει ένα σύντροφο που είναι εικόνα Θεού. Η γνώση του άλλου, όχι μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο, σε η καθολική γνώση του άλλου, οι, οι μαρτυρίε που θα σου δώσει ο άλλος, οι, τα ερεθίσματα που θα σου δώσει ο άλλος, οι αφορμές που θα σου δώσει ο άλλος, ή θα πει θα τις δείτε σε μια κατάσταση, εε, τι έγινε δεν είδα τίποτα, ή θα παρατηρήσεις με σεβασμό τον άλλο, αυτά είναι μηνύματα του Θεού. Αυτά είναι πολύ σημαντικό να αξιολογεί ο άνθρωπο και δεν περνάει έτσι. Η όλη ιστορία δεν είναι τα φούρτα ζευγαριά, μην τσακούν, να μην τρώχονται. Είναι μέσα από το τσακωμό και το φαγωπότι που ένα τρώει τι του άλλου να βρουν σημαντικά πράγματα που θα βαθύνουν τη σχέση. Θα βαθύνουν η κατανόηση τη σχέση. Και εκεί θα δοθεί βαθύτερη και εμπειρία τη πνευματική ζωή και τη αγάπη του Θεού. Δεν είναι στιγμέ που φεύγουν έτσι, οριμάζουν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι άλλο στοιχείο σημαντικό ανθρώπου, να είναι κοιμισμένο. Ε, τώρα παντρεύτηκα, τελειώσαμε. Κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία και αμφισβήτηση τη σχέση και ανάπτυξη τη σχέση και καλλιέργεια τη σχέση. Όλα αυτά που σίγουρα και τα πιο δυσάρεστα είναι δυνάμει, δυνητικά, είναι ευλογίε για να αντίχεται κάτι τέτοιο. Και αυτό επηρεάζει και την ποιότητα τη πνευματική ζωή, επηρεάζει και την ποιότητα τη προσευχή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Με μια βαθιά πνευματική εμπειρία ο άνθρωπος ξεπερνάει την κατανόηση για το ανθρώπινο πρόσωπο και φτάνει στην υπαρξιακή κατανόηση του ανθρωπίνου προσώπου. <χω> να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει σε ανάσκηση Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, έτσι το είδα, μπορεί να είναι λάθο, έτσι το είδαμε. Όταν η γυναίκα παντρεφτεί, όταν παντρευτεί, διότι όσο ζευγάρι, η γυναίκα, α πούμε, μετά τα 40, 40, 45, εκεί ζω παιδιά, βαριέται πολύ τον έρωτα. Άντρας κάη. Και ο άντρα Και αν είναι και συνομή, και ο άντρα δεν θέλει πάρα πολύ. Η γυναίκα λέει, Έλα, μα με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Έχουμε τόσα παιδιά μεγάλε, είμαι κουρασμένη. Δουλεύω, έχω τα παιδιά τώρα αυτά, άστα τώρα αυτά. δεν έχουν και χρόνο. Και ο άντρα Δεν καταλαβαίνει την ανάγκη του άντρα. Και ούτε επίση απλώ παθητικά να συμμετέχει η ερωτικά γυναίκα. Πρέπει να βγει πάθο. Και πάθο, πριν το βγούμε το πάθο, τώρα για πάθη μιλάμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τι συμβαίνει, ο άντρα απαιτεί. Αλλά όμω υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Ευτυχώ, δυστυχώ, για του άντρε, η γυναίκα για να φημίζει πρέπει να πληρώσει πολλά διόδια για να φυπνιστεί, σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη φάση που ομιλούμε. Επομένως, πρέπει ο άντρας να κατανοήσει τις βαθιές ψυχικές ανάγκες της γυναίκας. Εγκεφαλικά συνέστημα και τώρα βγάλει άκρη. Και τι γίνεται, ο άντρας σε αυτή τη φάση δεν λειτουργεί με την ανάγκη του και δεν λειτουργεί με την ύπαρξή του να συναισθανθεί. Η γυναίκα μπορεί να ενοχλήθηκε από κάτι που φαίνεται τελείω ασήμαντο, εκεί μπλόκαρε όμω, τελείωσε. Mm. Πάτερ τώρα. Και τον αξιοποιήσω από την άρνηση ότι μου κορασμεί τον εκδικείται. Mm. Γιατί δεν με κατάλαβε εκείνη τη στιγμή πω μου εξτραβογήταξι με του φίλου μα. Και με πρόσβαλε. Ή οτιδήποτε άλλο. Και με αυτό το Βγάζει χίλια πράγματα mm. Πρέπει ο άντρα να γίνει ευφιέστατο. Για να πω, κέρδο, πια λόγω, ψυχολόγο θα γίνει, ρε πάτερ μου. Ψύχα Όχι! Γίνε άνθρωπο που θέλει και θα καταλάβει. Γίνει που με ευαισθησία. Με ευγένεια. Με λεπτότητα. Ο άνθρωπο που έχει ευγένεια, λεπτό, αντιλαμβάνεται. Και την απνοή του άλλου μπορεί να, ελε, να κατανοήσει. Και το βλέμμα του. Και τη στάση του σώματό του κατανοεί. Αυτό είναι ο ξύπνιο άνθρωπο, γι' αυτό είπαμε, δεν είναι χαζός. Ο άνθρωπο που θέλει, που είναι ξύπνιο, αντιλαμβάνεται. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα πάλι. Όταν καταλάβει τι γίνεται ο άντρας αρχίζει το πράγμα πάνε καλά. Όταν όμως διαπιστώσει όμω ο άντρα που αναζητή τον Θεό ότι υπαρξιακή αναζητήση γίνεται με τα πλακάκια και τα ρούχα. Τι γίνεται τότε? Και τρελέται με αυτά και με τα διαμερίσματα. Άλλο πρόβλημα εκεί. Τότε πρέπει να μάθει με αγάπη να εκθέτει την πνευματική του εμπειρία και να θέτει τον άλλο Μπροστά στην προσωπική του πνευματική ευθύνη, τη σύντροφό του, για παράδειγμα. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία είναι οριμότητα, είναι ορίμα, είναι άσκηση καθημερινή. Αν όμω εμεί, σαν χριστιανοί, περιοριστούμε στα τυπικά, τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία, και δεν δούμε αυτή την ουσία τη σχέσεως τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτή λοιπόν η διάθεση δεν γεννάται με τι εξυπνάδε μα, γεννάται από ένα βαθύτατο εσωτερικό βίωμα που είναι μια αποκάλυψη του Θεού που είναι μια μεταστροφή συγκλονιστική και όχι απλώς απόκτηση γνώσεων για ανάλυση ερμηνεία και απόδοση ευθυνών αυτό που έχουμε βαθιά να μια εσωτερική μεταστροφή συγκλονιστική που μπορεί να γίνει με ένα δυσάρεστο γεγονός δυνατό μπορεί με ένα ευχάριστο γεγονός Μπορεί ένα απλό γεγονός, μπορεί να λόγο που ακούσαμε, μια κουβέντα, ένα βλέμμα, κάτι που θα μας συγκλονίσει και θα ανατρέψει το ιστορικό σκηνικό μας και θα μας ξυπνήσει αυτή την πνευματική διάσταση. Αυτό λοιπόν το εφόδιο, αυτό που ονομάζουμε χάρη του Θεού που ελκύεται, ενεργοποιείται και αναπτύσσει την προσευχή. μα αυτή τη διαρκή αναζήτηση του Θεού έρωτος, αυτό λοιπόν μας γεννά αυτή τη δυνατότητα εσωτερικής επίγνωσης για να καταλάβουμε τον άλλο και να δώσουμε τις προϋποθέσεις όχι κυριαρχίας ελέγχου του άλλου αλλά σχέσης με τον άλλο.